«Δεν πρέπει πια να λέμε ότι μια ώρα ενός ανθρώπου αξίζει μια ώρα ενός άλλου ανθρώπου, αλλά μάλλον ότι ένας άνθρωπος μιας ώρας αξίζει έναν άλλο άνθρωπο μιας ώρας». Μάρξ, η αθλειότητα της φιλοσοφίας. Έτσι, ο χρόνος χάνει τον ποιοτικό, μεταβλητό, ρευστό χαρακτήρα του. Αποστεώνεται σε ένα επακριβώς οροθετημένο κοντίνουμ, γεμάτο από πράγματα μετρήσιμα, τις πραγμοποιημένες ενέργειες του εργαζόμενου, αντικειμενοποιημένες μηχανικά και σαφώς διαχωρισμένες από τη συνολική ανθρώπινη προσωπικότητά του, σε ένα χώρο. Σε ένα χρόνο αφηρημένο, επακριβώς μετρήσιμο, που μετασχηματίστηκε σε φυσικόειδή χώρο, σαν περιβάλλον κόσμος που είναι ταυτοχρόνος υπόσχεση και συνέπεια της καταεπιστημονικό τρόπο τεμαχισμένης και εξειδικευμένη παραγωγής του αντικειμένου της εργασίας. Τα υποκείμενα πρέπει και αυτά να κατακερματιστούν ορθολογικά κατά αντίστοιχο τρόπο. Λούκατς, Ιστορία και Ταξική Συνείδηση Από αυτήν προπάντων την άποψη αν κοιτάξουμε αναδρομικά φαίνεται όχι απλώς εύλογο αλλά και αναγκαίο το αριστούργημα του κηδισμού να είναι οι δεσπινίδες της Αβινιών. Η σάρκα εκτεθειμένη στη βιτρίνα σαν εμπόρευμα και επίσης το θέαμα της σάρκας. Όμως οι συνδηλώσει είναι ακόμα πιο πλούσιες. Οι δεσποινίδες τη Αβινιών δεν είναι μόνον μια οδηγημένη στο όριό της απεικόνιση του έσχατου, του απόλυτου εμπορεύματος, του ανθρώπου ως εμπορεύματος, αφού όλος και όλος λέει είναι η εργατική του δύναμη και αυτή υπάρχει για να εκμιστώνεται, είναι επίσης η εκβάθρον ανατροπή, σκοπτική και άγρια, μιας επίσημης αγόρευσης περί πάνω στην οποία, ο αστός της Βικτοριανής εποχής που εκπνέει, είχε θεμελιώσει τον στομφόδη αυτοσεβασμό του. Κοιτάει αυτά τα δυστυχισμένα πλάσματα, τις εργάτριες και τις πουτάνε, αδιαχώριστα, και αποφαίνεται ρηγώντα. Είναι δύσκολο να δοθεί εκτίμηση σε αριθμούς σχετικά με τη σεξουαλική ηθικότητα. Αν όμω πιστέψω τις προσωπικές μου παρατηρήσεις, η γενική άποψη εκείνων με τους οποίους συζήτησα, καθώς και το περιεχόμενο των αποδείξεων που εκόμισαν, είναι ότι η επίδραση της ζωής στο εργοστάσιο, στην ηθικότητα των νέων γυναικών, φαίνεται να δικαιολογεί μια εντελώς πεσημιστική άποψη. Έτσι αποφαίνεται ο δόκτωρ Χόκκινς, όπως το παραθέτει ο Έγγελς, στην κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία. Σε αυτές τις παρατηρήσεις υπάρχει περισσή και απόλυτα φαρισαϊκή εννοείται. Εξού και η επαναστατημένη πρωτοπορία του 19ου αιώνα, ασυνείδητα ίσως καινοτομεί με μοντέλο κουτάνα. Η Ολυμπία, η Νανά, είναι τα πιο διάσημα δείγματα. Να τις αποδεχθούν, να το όριο των καλλιτεχνών, πριν από τον Πικάσο, και εν τέλει να τις τυλιζάρουν βέβαια. Κάποτε θα πρέπει να γραφτεί η ιστορία της έξαυνης μόδας για τις γιαπωνέζικες εκεί προ τα τέλη του 19ου αιώνα. Να γραφτεί και από αυτή τη σκοπιά εννοώ. Η πάλε ποτέ δαντική βεατρίκη, η δέσποινα των λογισμών κάθε διαχωρισμένου αγνού καλλιτέχνη, είναι μια στιλιζαρισμένη γκέισα. Πίσω από όλα αυτά όμως, καραδοκεί ο πελάτης, μπρο τη βιτρίνα, που περνάει με ταχύτητα μποντλερικής μόδας και με την άκρη του ματιού γιατί ο πόθος έχει ανατεθεί πια στην περιφερική όραση, πιάνει ένα απρόσωπο σώμα σε πόζα πρόκλησης. Ο Πικάσο ζωγραφίζει στις δεσποινίδες Τσαβινιών αυτά τα σώματα όπως τα βλέπουν ο ένας μετά τον άλλον, αλλά και όλοι μαζί, υπεραστικοί. Διαστικοί, γιατί άργησαν κιόλας να χτυπήσουν κάρτα πελάτες. Το έρμα κάθε μεγάλου ανατολικού. Το ότι η Βιτρίνα είναι επίσης ο καθρέφτης της κακιάς βασίλισσας θα το συνειδητοποιήσουμε μόνο όταν φτάσουμε στην Κουέρνικα. Όμως η κατηφοριά προς τα εκεί έχει ήδη αρχίσει. Το ευνίδιο ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τον Αύγουστο του 1914 έβαλε ευνίδιο τέλος και στη συνεργασία του Πικάσο με τον Μπρακ. Μετά και την έκθεση των κυβιστών το 1911 το κυβιστικό ιδίωμα είχε επιβληθεί πια ως νέα μοντερνιστική Ορθοδοξία. Ωστόσο ο ίδιος ο Πικάσο ακριβώς τότε και ω τα μέσα της επόμενης δεκαετίας οπότε αναπροσανατολίζει πάλι και εντείνει τις μορφικές του αναζητήσεις... ενώ συναντιέται για μια στιγμή και με τον υπερεαλισμό. Ο ίδιος ο Πικάσο λοιπόν... ακριβώς τότε... μοιάζει να στρέφεται σε κλασικιστικά πρότυπα... επαναφέροντας σε κάποια φαινομενική νορμαλιτέ... τις παραμορφωμένες μορφές του. Οι επιλογές του αυτής της περίοδου... συχνά περιγράφηκαν ω επιστροφή... στην αναπαραστατική ζωγραφική. Εξαιτία τη οποία κατηγορήθηκε ακόμη και για προδοσία έναντι του κυβισμού, κατηγορία που ενισχύθηκε και από τις πρώτες ενδείξει εμπορικής επιτυχίας, οι οποίες τον απομάκρυναν από τους Μποέμ καλλιτεχνικούς κύκλους του Παρισιού. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για περίοδο διαρκούς συνύπραξης αντιδιαμετρικών πόλων στη δουλειά του. Ο κυβισμός είχε αποτελέσει σημείο μη επιστροφής και συνέχιζε να είναι παρόν. Ωστόσο, ο Πικάσο αρνήθηκε να καλλιεργήσει το κορυφαίο πρωτοποριακό ιδίωμα μετατρέποντάς το σε νέα εκδοχή ακαδημαϊσμού. Δεν θέλησε όμως να κάνει και το βήμα που απέμενε, της απόλυτης αφαίρεσης. Στράφηκε σε ποικίλα καλλιτεχνικά πεδία, δοκιμάζοντας εφαρμογές, ας πούμε, της ζωγραφικής του στο θέατρο και τον παλέτο. Οι εφαρμογές άλλωστε, καθεαυτές, ω ιδέα, είναι η βαθιά δομή της τροφής του. Και υπό άλλοτε άλλη μορφή, η ίδια έμμονη ιδέα θα δεσμεύσει, καθώς κυλάει ο Μεσοπόλεμος, ολόκληρη την πρωτοπορία. Θα υλοποιείται όμως, εν μέρη ως παροδία του εαυτού της. Και από αυτή την άποψη, ο Πικάσο, όπως συνήθως λέμε, βλέπει μακριά. Και προτείνει ξανά ένα σκληρό καθρέφτη, όπου η μαχόμενη πρωτοπορία μπορεί να δει το πρόσωπό της φωτισμένο από τη μεσιανική έκσταση, την εγγενή στη μοντερνιστική ουτοπία. Μπορεί όμως να δει σαν σε και το προσωπείο του φασισμού που ανέρχεται. Οι νύμφες και οι λουόμενές του αυτής της περίοδου μοιάζουν βγαλμένες από την κλασική ουμανιστική παράδοση. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως ο διολυσθένει, ανέμελα και σαν να κάνει ένα ξόρκι εκτός τόπου και χρόνου. πάλι να υποθέσουμε στο άλλο άκρο του φάσματος πως προάγει μια ζωγραφική μεταγλώσσα. Η απαλλαγμένη από τις ηθικές επιταγές τέχνη κάνει τη ζωγραφική κριτική της ζωγραφικής γλώσσας, λέει ο Κάλλας. Και εδώ όντως η ηθική επιταγή καθέ μοιάζει να εγκαταλείπεται επιδεικτικά. πάλι να αναδιατυπώνεται στο μητρικό ιδίωμά τη. Και αυτό λίγο απέχει από την ηθελημένη διακομόδηση. Όμως, ο ιδεαλιστικός τη της αρχαιοελληνικής κλασικής παράδοσης επιζητούσε τον εξοραϊσμό του αντικειμένου, δηλαδή της ανθρώπινης μορφής προπάντων, μέσω της συμμετρίας και των ισόρροπων αναλογίων. Οι τρει γυναίκες στη βρύση του Πικάσο, εντούτης, αλλά και όλες οι κλασικόμορφέ φιγούρες αυτής της περίοδου, δεν υφίστανται τον παραμικρό εξοραϊσμό. Είναι βάρια, τρισδιάστατα μοντέλα, για τη δημιουργία των οποίων ο Πικάσο αγνοεί τις κλασικές αρχές της συμμετρίας και της ισορροπίας των αναλογίων. Μορφές δυσανάλογες και τερατώδεις. Στην πραγματικότητα, οι φυσικέ αναλογίε παραβιάζονται προς τη της αρμονίας της σύνθεσης. Η ομορφιά τους είναι τεχνητή. Μοιάζουν, όπως παρατηρεί ο Χάνς Μπέλτιν, με άγαλμα ζωγραφισμένο ή ως φωτογραφημένο. Την εποχή αυτή ο Πικάσο επιδίδεται ιδιαίτερα και στη φωτογραφία. Με άγαλμα ζωγραφισμένο από τρεις διαφορετικές πλευρές, παραπέμποντας έτσι στην κυβιστική μέθοδο της αποτύπωση του χρόνου, χωρί όμω τι γεωμετρικές παραμορφώσει. Έτσι, οι γιγάντισες του Πικάσο με την υπεραναπληρωτική τους μορφική ολοκλήρωση θα μπορούσαν να αποτελούν μορφή κριτικής στο προσωπείο της λατρείας του παρελθόντος που πρόβαλε ο φασισμός και ο ναζισμός. Αλλά αυτή η ερμηνεία, αν είναι σωστή, είναι και δευτερεύουσα Θα κυριαρχούσε, θέλω να πω, σε ένα κατώτερο καλλιτέχνη. Και είναι επίση ολισθυρή. Ο Ζαν Κλέρ, μανιασμένο με τον μοντερνισμό, επειδή τον συγχαίει με την καρικατούρα του, βλέπει τον Πικάσο να αναδεικνύει την αντιουμανιστική φύση κάθε πιθανή μοντερνιτέ. Να την συνειδητοποιεί δηλαδή την ίδια στιγμή που μέσα στη δίνη μια ανάλογη αυτοσυνειδησία, οι μορφέ του Ντεκύρικο, α πούμε, αδειάζουν και εξαϊλώνονται. Τα πάντα είναι ολοκληρωτισμό. Να, ποιαν επίγνωση υποτίθεται πω εδώ ο Πικάσο. Με δεδομένη όμως την κερνίκα, που θα έρθει αμέσως μετά και όχι από το πουθενά, τούτο το μεταμοντέρνο τρίκ, που συνειδητά παρεμνηνεύει τον Κάλλας μεταξύ άλλων, αχρηστεύεται. Πάνω ακριβώς στο μετέχνιο που καμώθηκε πως δεν βλέπει. Στην τάση του Πικάσο να δώσει, για να το πούμε έτσι, όγκο σε ένα κυβιστικό πίνακα. Και επομένως υπόσταση στην αυθυπαρξία του. Το βέλος που περιείχε η γυναίκα με το σάλι του 1924 έδειχνε ήδη προς τα εδώ. Αλλά κι αυτός είναι ακόμη ένας αισθητική υφής αντίλογος. Εκείνο που στα αλήθεια εκδραματίζεται εδώ, αυτοσαρκαστικά, διορατικά επίσης, είναι η απεγνωσμένη, αντιφατική, από τη μια μεριά της όντως υπεραναπληρωτική, διεκδίκηση. Τη υλικότητα ενός σώματος που συνθλίβεται από τον ίδιο τον φαινομενικό όγκο του. Από τη διαστολή του σε μάζα και που μέσα στη μάζα πάλι ελπίζει να λάβει εκ νέου υπόσταση και να ανακτήσει το κοινωνικό του βάρος. Το σώμα που πάει να γίνει θέαμα είναι και ένα σώμα που ρίγνεται στην αρένα. Εικονικό τώρα πια. Ένας τρισδιάστατος πίνακας. Απορροφημένο και εξουδετερωμένο με στο θέαμά του, ελπίζει σε μια φρικιαστική, απρόσωπη, βαριά υλικότητα, μέσω τη οποία ίσως ξανααποκτήσει πρόσωπο. Είναι κωμικό, καθώς τα σώματα υδρώνουν στα Dancing, που λέγει και ο Καριωτάκη. Είναι υπέροχο, καθώς τα σώματα, μια στιγμή πριν επικρατήσει τάξη στο Βερολίνο, εκτίθενται στα πυρά και αντιτάσσουν όλη και όλη την ξανακερδισμένη εξατομικευμένη η ηλικότητά τους στο φασισμό που έρχεται. Και είναι τραγικό, καθώς τα σώματα συσσωματώνονται στην Ιρεμβέργη, που είναι η πρώτη στην ιστορία εφαρμοσμένη στατιστική δεκαετίες πριν την AGB. Θα ξαναβρούν υπόσταση και πρόσωπο μόνο για ένα σύντομο καλοκαίρι, υπονομευμένο σαν τις ουμανιστικές του Πικάσο. Και θα το δουν να λάμπει με στη φλόγα του ατομικού πόνου, την ώρα της πιο απρόσωπης της εξουρανούς φαγής στην Κερνίκα. Στοιχεία για την αγορά Χαλκού Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης